Μια προπληρωμένη κάρτα, ύψους 150 ευρώ. Πόσα? 150 ευρώ. Α, όχι, είμαστε πολύ μακριά. Αυτή, όπως θα δούμε και στη συνέχεια πιο αναλυτικά, θα καλύπτει εισιτήρια για ταξίδια, έξοδα για ξενοδοχεία, αλλά και την είσοδο σε χώρους πολιτισμού, σε συναυλίες, σε σινεμά, σε θέατρα. Δεν τη θέλουν τη βοηθειά σου, Τζέλα, Δελαφράγκα, ούτε τα χρήματά σου τα βρώμικα. Μπράβο, Μάνα. Ευχαριστώ, παιδί μου. Κλείνω καλώντα τα κορίτσια μα και τα αγόρια μα να τσιμπήσουν την ευκαιρία να τσιμπηθούν. Τσιπράμα. Και να τσιμπηθούν. Να τσιμπήσουν την ευκαιρία και να τσιμπηθούν. <Καλώνει> Ποιο δεν το έγραψε αυτό το τελευταίο. Από χτε το ακούμε συνεχώ και είναι πάρα πολύ πετυχημένο. Γι' αυτό και ο Σεφερλί στο τέλο. Βέβαια, προσπαθεί να του μοιάσει, μάλλον να κάνει το Μαξίμου μου δελφινάριο. Όταν χρησιμοποιεί και όταν γράφει, όποιο γράφει και ο ίδιο που τα λέει, αστείακια του τύπου ή εφιολογήματα του τύπου. Τσιμπήστε την ευκαιρία και τσιμπηθείτε. Αυτό το πάρα πολύ ωραίο. Φαντάζομαι θα είχαν μεγάλο ενθουσιασμό. όποιο το σκέφτηκε το βάλε στο λόγο και το είπε κατευθείαν κάτι πολύ πετυχημένο για να πιάσει τους νέους. Και καλά ότι οι νέοι από τέτοια χαζά πιάνονται και το χρησιμοποίησαν εκεί κάτι πολύ ευφιέ. Σε φερλής, κανονικός σε φερλής. Επειδή όμως αυτό παίζει πολύ, το τσίμπα τσιμπίστε και παραπέμπει σε πολλά, είπαμε να το κάνουμε ραδιοφωνική πραγματικότητα. Κλείνω. Καλώντα τα κορίτσια μα και τα αγόρια μα να τσιμπήσουν. Ένα ασχίδι. Να τσιμπήσουν. Ασχίδι πραγματικό. Το Η αμποντα τέλα πάτζ. Είναι η ώρα να πάρουμε τα αρκίδια μα. Το Τα Μας. Κλείνω καλώντα τα κορίτσια μας και τα αγόρια μας να τσιμπήσουν... Ε, το κάναμε ραδιοφωνική πραγματικότητα γιατί εδώ είμαστε για να υλοποιούμε όλες τις σκέψεις και τις πιο πίσω σκέψεις και τις μπροστά και τους βάζουμε να λένε αυτά που πραγματικά κάνουνε Οπότε χρειάζεται ο λόγος για να υπογραμμίσει και να δώσει το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινούνται ο Κυριάκο Μητσοτάκης όταν ήταν στην αντιπολίτευση και όταν ο Τσίπρας τότε θυμόσαστε πριν δύο χρόνια στις εκλογές, στις ευρωεκλογές 26 Μαΐου ήταν, ήταν κυριακή ευρωεκλογές, την Παρασκευή δύο μέρε πριν είχε δώσει το δώρο Χριστουγέννων στους συνταξιούχους. δύο μέρες πριν τις εκλογές και πήγαιναν οι συνταξιούχοι, το εισέπραταν δεν ψήφισαν βέβαια ΣΥΡΙΖΑ ψήφισαν Νέα Δημοκρατία αλλά τσίμπισαν τσίμπισαν Το δωράκι τότε που του έδωσε ο Τσίπρα υποτιμώντα του αφάνταστα. Κάπω έτσι τώρα συνεχίζεται αυτό και γινόταν και στι προηγούμενε δεκαετίε. Δεν έχει αλλάξει τίποτα στην πολιτική ηθική αυτών που κυβερνάνε. Χειρότερα τα πράγματα. Δίνει αυτό το δωράκι, τα 150 ευρώ προ του νέου για να εμβολιαστούν τάχα μου κτλ. κτλ. Όταν λοιπόν τα έκανε αυτά ο Τσίπρας ω αρχηγό αντιπολίτευση τότε, ο Κυριάκο Μητσοτάκη έλεγε. Αυτή η μιζέρια. Δεν αλλάζει με επιδόματα τη τελευταία στιγμή, δεν αλλάζει με επιδόματα που δίνονται λίγες μέρες μόνο πριν τις εκλογές. Δεν εξαγοράζεται με κουτσουρεμένα αντίδωρα. Δεν εξαγοράζεται με κουτσουρεμένα αντίδωρα. αντίδωρα. Το δικό μου όραμα, το δικό μου σχέδιο οδηγεί σε μια Ελλάδα με περισσότερες, με καλύτερε δουλειέ. Μετά τα αντίδωρα, τα κουτσουρεμένα αντίδωρο όπω είπε, γιατί ο κόσμος δεν εξαγοράζεται σωστή, αντύπωση με κουτσουρεμένα αντίδωρα. Χθε την παρουσίαση εκεί που είπε να τσιμπήσετε, να τσιμπηθείτε και που ανακοίνωσε την προπληρωμένη κάρτα των 150 ευρώ. Δίπλα του ήταν η λίνα μενδών, η οποία κάποια στιγμή υπουργό πολιτισμού πήρε το λόγο. Έτσι σήμερα η κυβέρνηση προσφέρει ένα αντίδωρο, ένα αντίδωρο. Δεν εξαγοράζεται με κουτσορεμένα αντίδωρα. Ένα αντίδρο που θα εξυπηρετήσει. Τι μετακινήσεις του για ένα ελεύθερο καλοκαίρι, αλλά και την ψυχαγωγία του με μια ιδιαίτερη ποιότητα. Η κυβέρνηση προσφέρει ένα αντίδωρο. Ένα αντίδωρο. Η κυβέρνηση προσφέρει ένα. Αρχίδη, αρχίδη πραγματικό. Είναι αντίδωρο. Όπω όπως το θέλει ο καθένα από άλλους αρχίζουν όλα έτσι λοιπόν. Ο κυρία Κροσμιτσοτάκης παλιά έλεγε πριν δύο χρόνια όχι αντίδωρα. Η κυρία Μενεδόνη χθε είπε ότι η κυβέρνηση δίνει ένα αντίδωρο στους νέου. Τι θα γίνει τώρα με αυτό το αντίδωρο. Ο Νίκος Ευαγγελάτος χθες παρουσιάζοντάς τα στην εκπομπή του ε, ανακάλυψε τι ακριβώς θα συμβεί. Γιατί με αυτά τα 150 ευρώ που θα έχουν οι νέοι και θα τα σπαταλήσουν έξω θα η αγορά. Το καλό της ημέρας είναι αυτά τα 150 ευρώ που δίνονται στους νέους που θα εμβολιαστούν. Και είναι καλό από πολλέ πλευρές Και κίνητρο για να έχουμε περισσότερους εμβολιασμού και κάτι καλύτερο για τους νέους ανθρώπους Και λίγο η αγορά κινείται γιατί κάπου τα χρήματα αυτά θα γυρίσουν. Bye, και λίγο η αγορά κινείται γιατί κάπου τα χρήματα αυτά θα γυρίσουν. Αγαπητά μας παιδιά Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε σήμερα μαζί μας Για την παρουσίαση του νέου αναβαθμισμένου σχολείου Το στρογγυλό σχολείο με έμπνευση από το μέλλον Κυκλώνει τα σχολεία Τι θα κάνει εδώ η Νίκη Κεραμέως Είναι παρουσίασαν χτες τις νέες ιδέες τους Το νέο νόμο Τι ακριβώ αλλαγέ θα έχουμε στην παιδεία, και εδώ ανακοίνωσε ότι το αναβαθμισμένο σχολείο θα είναι το στρογγυλό σχολείο. Δηλαδή θα χτιστούν γύρω-γύρω κύκλοι. Θα φτιάξουν εκεί καινούριου στίχους να κυκλωθούν τα σχολεία. Υπάρχει όραμα. Υπάρχει όραμα. Μέχρι τώρα είχαμε το στρογγυλεμένο λόγο, κυριαρχή ε, Τώρα θα έχουμε και τα στρογγυλά σχολεία, σύμφωνα πάντα με την κυρία Κέρα Η αγορά θα τονωθεί. Το χρειαζόταν αυτό το 150 αλήθεια. Χαμό θα γίνει. Στα οικονομικά θέματα, χαμό γίνεται και στα υπόλοιπα. Παραμένουμε στο 150 γιατί ήταν ο Άδων σήμερα το πρωί σε εκπομπέ και του λέγανε να σχολιάσει και είπε το εξή. Τα οικονομικά κίνητρα για τον εμβολιασμό δεν είναι φέβαιο τη ελληνική έχουν εφαρμοστεί ήδη σε πάρα πολλές χώρες του κόσμου. Η δική μας κυβέρνηση, και σε αυτό ξεχωρίζουμε, θα να πω τη συμφωνώ απολύτα, επέλεξε να κάνει μια στόκευση στους νέους ανθρώπους. Εκείνος δηλαδή, και μια παραδοχή, που είχαν μείνει και έξω από υπουργέ, όλα τα δεν πήγε καλά. Λίγως mm. mm. είναι και μια παραδοχή πως κάτι δεν έχει πάει καλά. Όχι, πολλά δεν έχουν πάει καλά. Όχι, mm. πολλά δεν έχουν πάει καλά. Όχι, πολλά δεν έχουν πάει καλά. Πολλά δεν έχουν πάει καλά, με αυτό του φέρνει τρόμο όμω, Δηλαδή η νεολαία να μην ψηφίζει, να μην στηρίζει τη νέα δημοκρατία. Ποια είναι αυτά που δεν έχουν πάει καλά. Εμείς διεφωνούμε, βλέπουμε όλα να πηγαίνουν καλά. Όλα πηγαίνουν τέλεια, οι πάνε καλά. Τα κανάλια δεν έχουν να πουν μισό κακό λόγο, μόνο καλέ κουβέντε. Όλοι είναι ευχαριστημένοι, η αγορά, ο κόσμο μα σταυ Ζητάει τι συνταγέ μα, δεν βρίσκει καμπό να κάτσει όπω έλεγε ο Άδωνη αυτό το καλοκαίρι. Δεν ισχύει αυτό. Βρίσκει και σκαμπό και πολυθρόνα. Λεπτομέρειε. Όλα πάνε πάρα πολύ καλά. Δεν καταλαβαίνουμε τι λέει ο Υπουργό εδώ. Τι εννοεί όταν λέει ότι πολλά δεν έχουν πάει καλά. Η κυρία Πελώνη βρέθηκε στο άλλο κανάλι. Στον Αντένα ήταν ο Άδωνη Γεωργιάδης, Νομίζω στο Open ήταν η κυρία Πελώνη και εκεί μίλησε και αυτή έτσι όπω τα ακούμε στο ίδιο πνεύμα και στο ίδιο πλαίσιο με αυτό που έχουμε ξεκινήσει από την αρχή τη εκπομπή. <utan> Κυρία Ποτροκόη, το επιχειρησιακό, όπως γνωρίζετε, δεν είναι δικό μου yeah. κομμάτι. Προφανώ, ό,τι πρέπει να γίνει, θα γίνει. Επιχειρησιακά, άλλωστε, η επιχείρηση Ελευθερία νομίζω ότι έχει επιδείξει του νέου. Η επιχείρηση Ελευθερία νομίζω ότι έχει επιδείξει του νέου. Έχουν ξεφύγει όλοι ή έχει μπει το καλοκαίρι, δεν ξέρω κάτι γίνεται. Ε, ο Άδωνης τώρα σε μια κρίση ειλικρίνειας παραδέχεται αυτό που όλοι λέμε από χτες. Κάποιοι λένε ότι ετοιμάζεται εκλογές. Η Νέα Δημοκρατία θέλει να βελτιώσει την επίδοση της συμμετήση και αυτό τον λόγο δίνει στους νέους που δεν πάει καλά τα 150 ευρώ. <ΣΣ> Η Νέα Δημοκρατία θέλει να βελτιώσει επίδοση της συμμετρήσης και αυτόν τον λόγο δίνει στους νέους που δεν πάει καλά τα 150 ευρώ. Με ωραίος τρόπος. Εξαγορά. Εξαγορά ψήφου. Γινόταν και πολύ παλιά. Υπάρχει παράδοση αυτό τον τόπο και κυρίως από τη δεξιά. Κάποτε είχαν ψηφίσει και δέντρα. Τώρα δεν μιλάμε για δέντρα, μιλάμε μόνο για ανθρώπους. Είναι μια πρόοδος να το δούμε ως κάτι τέτοιο, μην υπερβάλλουμε γενικότερα. Χτες είχε και παρουσίαση ο Αλέξης Τσίπρας, ο ΣΥΡΙΖΑ, του προγράμματος και των θέσεων του κόμματος για τα εργασιακά, μισθοδοτικά, μισθολογικά και διάφορα άλλα τέτοια. Κάποια στιγμή εκεί λοιπόν ο Αλέξη Τσίπρας επικαλέστηκε, δεν επικαλείται πια το Μάρξ, τον θυμήθηκε, όμως, είναι η αλήθεια. Συνήθως επικαλείται τώρα τελευταία Αμερικανούς Προέδρους τους Ζώντες, αλλά και τους, που είναι και διαβολικά καλοί οι Ζώντες, αλλά και τους ε, πεθαμένους. Η πρόοδος μας δεν είναι το αν προσθέτουμε περισσότερα στην αυθονία αυτών που έχουν πολλά, αλλά αν δίνουμε αρκετά σε εκείνους που έχουν λίγα. Ξέρετε ποιος το έχει πει αυτό. Όχι, δεν το έχει πει ο Μάρξ, το έχει πει ο Ρούσβελτ. Και ξέρετε, ακριβώς αυτή είναι η διαφορά της πολιτικής, της νέας δημοκρατίας... και του ΣΥΡΙΖΑ Πρωτευτική Συμμαχία. Ακριβώς αυτή είναι η διαφορά στο πολιτικό μας σχέδιο. Η Νέα Δημοκρατία σχεδιάζει και δίνει περισσότερα σε αυτούς που έχουν πολλά, ενώ εμείς σχεδιάζουμε όχι να δώσουμε περισσότερα στην αυθονία αυτών που έχουν πολλά, δεν θέλουμε να δώσουμε σε αυτούς. Εμείς σχεδιάζουμε να δώσουμε αρκετά σε εκείνους που έχουν λίγα. Αυτό είναι το δικό μας σχέδιο. Παπαριές σύντροφε Αλέξη, θα σου το πω έτσι χήμα ο καπιταλισμός που έχει υπηρετήσει ως Πρωθυπουργό και θες να ξαναυπηρετήσει και μπορεί να ξαναυπηρετήσει ως πρωθυπουργός δίνει πολλά στην αυθονία, δίνει πολλά στους λίγους ανεξαρτήτως του τι θέλει η κάθε κυβέρνηση και το τι λέει κυρίως για κατανάλωση ζητώντας την ψήφο των πολιτών από κάτω, από κάτω. και πάντα ο καπιταλισμός δίνει λίγα στους πολλούς Κάποια ψίχουλα μπορεί να φύγουν σε κάποια δεδομένη ιστορική στιγμή. Αλλά γενικώ τα πολλά πάνε στου λίγου. Γι' αυτό υπάρχουν αυτέ οι κυβερνήσει, για να δίνουν τα πολλά στου λίγου. Αυτό είναι το σωστό. Όλα τα άλλα είναι για κατανάλωση από κάτω σε αυτού που ακούνε και πιστεύουν ότι για άλλη μια φορά θα ξαναδοθούν τα πολλά στου πολλού. Δεν γίνεται αυτό. Είναι έτσι το μοντέλο, είναι έτσι κατασκευασμένο για να πηγαίνουν σε πολύ συγκεκριμένου. Άλλωστε, τεσσεράμιση χρόνια πρωθυπουργό. κανένας από τους πολύ μεγάλους δεν έπαθε απολύτω τίποτα γίνανε και πιο μεγάλοι και πιο τρανοί και τα κατάφεραν και βγήκαν από την τετραετία στα από κάτω έχουμε πολλά να συζητήσουμε η κάρτα αυτή προπληρωμένη που δίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης να πάμε στον ενέργεια εν τον τρέχοντα πρωθυπουργό η κάρτα αυτή ε, έχει κάνει κάποιου συνειρμούς γιατί πριν καιρό είχε παρουσιαστεί και μια άλλη κάρτα του μέλους της Νέας Δημοκρατίας. Οπότε τα βάλαμε μαζί και σε ένα βίντεο που έχουμε ανεβάσει στο ellenofrenian.net.gr αλλά θα το ακούσουμε τώρα και στην πιο πλήρη ραδιοφωνική εκδοχή του. Έχει έρθει όμως η ώρα η πολιτεία να επιβραβεύσει και την προσπάθεια μιας κατηγορίας πολιτών που δοκιμάστηκε ιδιαίτερα. Και αναφέρομαι στου νεδίτσες και νεδίτες, δαπίτσες και δαπίτες. Με την πρώτη Δόση του εμβολίου του θα αποκτούν αυτόματα μια προπληρωμένη κάρτα. Την κάρτα μέλου τη Νέα Δημοκρατία ύψου 150 ευρώ. Γεια σου, μιτσιοτάκι! Γεια σου ρε να μην πεθάλει ποτέρε φιλάραει, ποτέ ρε φιλάρα, ποτέ, ρε ποτέ. Αυτή όπω θα δούμε και στη συνέχεια πιο αναλυτικά θα καλύπτει τα πάρτι τη Νοδοφω. Ησιτήρια για ταξίδια. Σάμερ πάρτι με εμίγυμνεσου. Δάπου Νοδοφωκού. Έξοδα για ξενοδοχεία. Πάρτι με 6 ευρώ, party με Αλλά και την είσοδο. σε χώρους πολιτισμού, σε συναυλίες, σε σινεμά, σε θέατρα. Πάρτα τα μοριάρωστη. Πρόκειται, όπως είπα, για μια οφιλή προς την αιωλέα. Για φορά δαπίτης, για πάντα δαπίτης. Για φορά μαλάκας. για πάντα μαλάκας. Κλείνω. Καλώντα τα κορίτσια μα και τα αγόρια μα να τσιμπήσουν την ευκαιρία και να γαπνηθούν. Γεια σουρε, Μητσοτάκι, γεια σουρε. Να μην πεθάει ποτέ, ρε φιλαράκι, ποτέ, ρε φωτέ. Ποιο άλλο θα το έκανε αυτό, ρε. Είδε τη που είμαι. Είδε τη γλυκό που είμαι. Σκατά να πιάνει χρυσάφ να γίνεται, ρε μαλάκανε. Ότι είναι γλυκό, είναι γλυκό, πρέπει να το παραδεχθούμε. Χθε μιλώντα, ο Αλέξη αυτή την παρουσίαση που έκανε, έκανε ένα μικρό σαρδάμ. Το έκανε και στο παρελθόν. Αλλά είναι ένα ωραίο σαρδάμ να το ακούσουμε. Κατά την άποψή μου το δίλημα, το πραγματικό δίλημα, δεν ήταν ποτέ για τους Ελληνίδε και τις Έλληνες. <κυρίζει> για τους Ελληνίδε και τις Έλληνες. Και για την Ελλάδα, την ελληνική κοινωνία. Το αν μένουμε Ευρώπη. Φοταλυμένο. Τους Ελληνίδε λοιπόν και τις Έλληνες είναι πολύ ωραίο όντως. Το έχει κάνει και στο παρελθόν, αλλά δεν είναι ο μόνος που το έχει κάνει αυτό το σαρδάμ κατά σύμπτωση. Το επόμενο διάστημα θα είναι ένα διάστημα διαφορετικό όχι μόνο για μας, αλλά και για του Ελληνίδες και τις Έλληνες. Κύριε Τσίπρα, κοροϊδέψατε συστηματικά τους Ελβίδες και τις Έλληνες. Τους Ελληνίδες και τις Έλληνες. Bye, και τις Έλληνες. σελίδε Ελληνίδες και τις Έλληνες. Περάστε, περάστε κύριοι. Εγώ το μεγαλύτερο θέαμα κύριε περάστε εδώ. Μια πρόπληρωμένη κάρτα, ύψου 150 ευρώ. Περάστε κύριε. Δεν είναι βόρα, δεν είναι κροταλία. Είναι... Μια πρόπληρωμένη κάρτα ύψου 150 ευρώ. <Τι> είπα περάσετε κύριοι μη σώσετε Εδώ Ελληνοφρένη όπως κάθε μέρα 2-11-10-88-80 παρακαλούμε του ελληνίδε και τι Έλληνες Να πάρουν, που είναι και ακροατέ, να πάρουν τηλέφωνο, να πούνε τον καημό του. Μέχρι την Παρασκευή θα τα ακούμε όλα αυτά. Την άλλη εβδομάδα θα εκπέμψουμε από Θεσσαλονίκη, δεν θα έχουμε λαού. Οπότε για το λαό, η τελευταία εβδομάδα είναι αυτή. Να ακουστεί την άλλη, θα είναι Θεσσαλονίκη, ό,τι πράγματα, χωρί όμω λαού. Το mail τη εκπομπή και του σταθμού είναι reddipapakiparpolitik.gr. Ο Χριστό ρυθμίζει τον ήχο. ελληνοφρένια.net.gr, το επίσημο site του ομίλου Ελληνοφρένη. Αυτή την ώρα μα ακούτε εκεί live με τα Στο YouTube επίση το Ελληνοφρένη Official μα ακούτε τώρα live με τα ηχογραφημένου. Από κάτω έχει να κάνει και εγγραφή και διαλόγου. Στο Facebook μα βρίσκεται, στα podcast μα βρίσκεται. Ακολουθεί πρώτο μέρο του λαού, κολλάει στι πρώτε διαφημίσει και εδώ είμαστε σε λίγο. Έλα ρε μπρο, πού είσαι. Έλα ρε μάννητο. Τι λέγα λα. Πού είσαι Να σου πω, ρε φίλε, ισχύει ότι η Μητσατάκη δίνει 150 ευρώ τώρα ζεστό χρήμα για το εμβόλιο κτλ. Ναι, ναι. Από σήμερα λοιπόν, στου νέου μα, μια προπληρωμένη κάρτα ύψου 150 ευρώ. Ζεστό, ζεστό πλαστικό. Ε, το έργο πλαστικό, επειδή. Εγώ δεν μπορώ να το πιστέψω, γιατί το καιρό μα κάτι πλαστικέ πουύτσε. Ναι, τώρα, τώρα θα το πάρετε σε σχήμα κάρτα. Δηλαδή, α, σε ξεκίνησε α, με την πουύτσα, να ξεχυλώσει λίγο και τώρα βάλε και την κάρτα. Η κάρτα είναι για την πέμψη σχισμή. Είναι όπω τα παλιά, τα Ανοίματα που βάζαμε την κάρτα Ξέρω, πούμε, ξέρω, ξέρω, μην... ξέρω. Α, μα εσύ μάλλον ξέρεις καλύτερα βέβαια. Ναι, εγώ δεν ξέρω παιδί μου, κάτσε καλά. Mm. Ε, το μεταξύ τώρα δεν ήξερε την δεν κοπελίτσα ποιος είναι ο Τζο Κόκερ. Σοβαρά τώρα. Εγώ έχω ένα κοκεράκι Αλήθεια Ξέρεις πώς το λέω Όχι Τζο Πώς Τζο Τζο Ναι έχει και εμένα ονόματε πόνυμο Για πες Τζο Κόκερ Καλό Α ωραία ε, <Καλώ> δεν, δεν το έχω πιάσει Με συγχωρήσει το Τζο Κόκερ δεν ξέρω τι σημαίνει Δεν ξέρεις ποιος είναι ο Τζο Κόκερ μάλλον Ε ναι δεν ξέρω Α καλά <Καλώσεις> Καλά αυτό μου έχει τύχει άνθρωπος να μην ξέρει ποιοι είναι η Queen You can leave your hat on Αυτό. αυτό. Δεν οδόσυμο. έχει ξεβρακωθεί αρκετά γι' αυτό. Τι να, ξέρει. Πε να με πάρει να το τηλέφωνο. Τώρα όταν θα πάρω τα 150 ευρώ. Να την Να σου πω τα 150 ευρώ ισχύει και για το 3χ για πρίαμος και τέτοια. Είναι Λερα. για όλα τα ξενοδοχεία, δεν κατάλαβα. Και φαντάσου ότι αυτό θέλω να γίνει. Δηλαδή, φύγει φύγει μπορεί, μήπω λέει με τρόπο στου να πάνε να Σα βάζω το ξενοδοχείο, εγώ τραβάτε γαρμηθείτε. Κλείνω, καλώντα τα κορίτσια μα και τα αγόρια μα να γαρμηθούν. Αυτό είναι. Μ αυτό σου λέει, 150 ευρώ, ρε, παιδί μου. Πάρε εκεί πέρα, ξενοδιοποιήθηκε, έτρεχε στι καπότε και τα λοιπά. Πήγαινε στον πρίαμο, κάνει τα πράγματα εκεί όπου Και έτσι λύνει τα προβλήματα, φίλε. Όχι τώρα βλάψει. Όχι έτσι, μόνο έτσι, αυτό, ούτε συνέδεια για απογενετικότητα, ούτε τίποτα έτσι. Μπράβο, από του νέου. Ναι, κατευθείαν μου, σου λέει τι να κάνω. Ούτε πέρα, προφυλακτικά. Ήρω. Τραβάτε για έχουμε πρόβλημα. Χρειαζόμαστε να κάνουμε συνέδεια που να μιλάνε παπάδε. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, σε φιλό, έλεγε. Γεια, μπρο, σε φιλόρε μπρο. Αυτό. Έλα μπρο. Για, μπρο. Καλησπέρα. Πάλι τάλι τάλι Σωθήκαμε, σωθήκαμε. Με αυτά τα 150 ευρώ, πέσε μου. Τι πάροχες θα πάρουμε. Δεν έχει ούτε πρωινό. Για ξενοδοχείο είναι αυτό και καράβια. Για να πληρώσει τους εφοπλιστές φίλους του Μητσοτάκη. Μάλιστα. Που πήγαν και του κάνουν απεργία οι κάφροι. Έτσι. Να σε φάει το αγιάζι <Ρι> με στο air <Ρι> μέχρι <Ρι> να φτάσει στο κολόνισο. Να πα μετά στο ξενοδοχείο που δεν σου έχει ούτε πρωινό μέσα. Σε αυτά. δεν φτάνει. Τι να, να Έχει δει τις θυμές στα ξενοδοχεία που δεν σου <Ρι> Διαφορετικά, oh. Θα μπορούσαν να βγάλουν και το λιγνάδι έξω. Είναι και το target group του. Α, ah, για να αρχίσει τα κοινικά <δ För những μητσικάδες> του να εμβολιαστούν, σωστό. Τράβανε εμβολιαστή θα σε καμάνια. Θα μπορούσε να είναι η καμπάνια, α πούμε. Θα μπορούσε, θα μπορούσε. Κιόλη, <sharpela> <Toddy>, γεια σου. Γεια <Glubbing> σου. <sequel. sharp bekommen> Ο Νεκτάριος είμαι. Παρακαλώ, κύριε νεκτάριο. Πήγα να πω κι εγώ τη δικιά μου μαλά. Πέστε και εσύ. Πέστε, τι, μόνο ο Πρωθυπουργό. Γιατί όλοι έχουμε δικαίωμα. Ε, άκουσα προχτέ τον Κερίδη που έλεγε ότι με συμφωνία του εργοδότη μπορώ να κάτσω ένα χρόνο άνευ αποδοχών. Αυτό λοιπόν είναι ένα δικαίωμα που δίνουμε στον εργαζόμενο να μπορεί να μην χάνει τη δουλειά του και σε συνεννόηση με τον εργοδότη να μπορεί να λείψει άνευ αποδοχών φυσικά, εάν το θέλει ο εργαζόμενο για ένα χρόνο. Ναι, Πα... ναι, με συμφωνία τώρα. Μπορεί να σου εργοδότη, κατάφερα τι. να κάτσω ένα χρόνο και με συμφωνία του εργοδότη να με πληρώνει. Αμαν. Ωπα. Μάστορα. Ωραίο. Πώ το έκανε. Ε, ε, ε, συμφωνία με τον εργοδότη. Τι, τι δεν καταλαβαίνει. Τι είναι θέματα τη συμφωνία. Μήπω είσαι ελεύθερο επαγγελματία και είσαι εσύ ο εργοδότης. Ένα χρόνο. Εγώ είμαι, είμαι υπάλληλο. Και λέω στον εργοδότη. Ένα χρόνο πρέπει να πληρώνει. Και μου είπε μάλιστα. Μπράβο. Ορίστε αυτά να τα δείτε. Να βγει στο sky να τα πει. Αυτά να τα δείτε που λέτε για το νομοσχέδιο Χατζηδάκη. Ορίστε. Να. Για... Ο κόσμο λέει ευχαριστώ στου δρόμου. Περνάει ο Χατζηδάκη και χειροκροτάει ο κόσμο. Ένα χρό... Ένος θα κάνουμε συμφωνία Όχι, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Καλό καλοκαίρι. Όχι, Anyway. Η νέα Δημοκρατία να βελτιώσει την επίδοση της και αυτό λόγο δίνει στους νέους που δεν πάει καλά τα 150 ευρώ στους νέους που δεν πάει καλά, δίνει τα 150 ευρώ ο Άδωνς Γεωργιάδης τα λέει αυτά για όλο αυτό το πανηγύρι που βλέπουμε από χτες με τη δωροδοκία των νέων ανθρώπων για το καλό τους υποτίθεται για να εμβολιαστούν να κάνουν το εμβόλιο και να είναι και αυτοί υγιείς όπως και οι υπόλοιποι να χτίσουμε το περίφημο τείχος ανοσίας της αγγέλης, γιατί κάπω έτσι αντιμετωπίζεται τελικά και η νεολαία ειδήσεις τώρα από την ελληνική αστυνομία Είναι η αστυνομική τίτλη των ειδήσεων σε ένα λεπτό Στο μικρόφωνο ο Μπαλούρδος Δημοσιογράφος Μάτ Και δεύτερη προπληρωμένη κάρτα 200 ευρώ αυτή τη φορά ανακοίνωσε πριν λίγη ώρα ο Πρωθυπουργός μας Κυριάκο Μητσοτάκη. Θα απευθύνεται σε νέους από 20 έως 30 ετών με τη μοναδική προϋπόθεση όταν του σταματούν δημοσιογράφοι στο δρόμο με κάμερες να φωνάζουν «Τι γκόμενος είσαι Κυριάκο» ή «Κυριάκο είσαι ο καλύτερος, κατάργησε τις εκλογές και κυβέρνησέ μας για πάντα». Θέλαμε να δώσουμε ένα κίνητρο στη νέα γενιά να εκφραστεί υπέρ του προθυπουργού μας, γιατί έχουμε διαπιστώσει ότι λατρεύει τον ηγέτη μας αλλά έχει μια μ να εκφραστεί. Δήλωσε η κυβερνητική εκπρόσωπος αναλύοντας τους λόγους που αποφασίστηκε η νέα προπληρωμένη κάρτα. Μουσική Παραμένουμε στο ίδιο θέμα. Σύμφωνα με πληροφορίες ετοιμάζεται και τρίτη προπληρωμένη κάρτα προσόλες όλε τις ηλικίε με την προϋπόθεση οι πολίτες να βγαίνουν στο μπαλκόνι κάθε βράδυ στις 9 και να χειροκροτάνε το πρωθυπουργικό ζεύγος κρατώντας και πανώ. We'll be right Σύμφωνα με νεότερε πληροφορίες ετοιμάζεται και τέταρτη προπληρωμένη κάρτα που θα απευθύνεται σε εργαζόμενους 25 έως 55 ετών. Θα απευθύνεται σε όσους διαμαρτύρονται για την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης και ιδίω σε όσους κατεβαίνουν σε απεργίες. Η κάρτα θα είναι εφοδιασμένη με αρχήδια, τα οποία θα εξαργυρώνουν όποτε θέλουν όσοι συμμετέχουν σε κινητοποιήσεις. Μετά τον ανεξήγητο σάλο που προκλήθηκε επειδή κάποια ελάχιστα λεωφορεία της Θεσσαλονίκης δεν είχαν παράθυρα που άνοιγαν ή δεν λειτουργούσε ο κλιματισμός, κυκλοφορώντας την πόλη με θερμοκρασίες που έφταναν τους 50 βαθμούς σε κάθε όχημα, η κυβέρνηση αποφάσισε για λόγους ισονομίας να σφραγίσει τα παράθυρα και να αφαιρέσει τα κλιματιστικά από όλα τα λεωφορεία. Είχαμε διαμαρτυρίε γιατί αυτό να συμβαίνει σε μερικά λεωφορεία. «Αποφασίσαμε οι συνθήκες Σαχάρας να ισχύουν για όλους τους επιβάτες και όχι για μέρο αυτών. Έτσι θα σκάνε όλοι οι επιβάτες ισότιμα και χωρίς διαχωρισμούς», δήλωσε ο Υπουργός Μεταφορών Κώστας Καραμαλής, ο τρίτος. Καιρό. Καιρός είναι να μάθουμε πως όταν θέλουμε να δωροδοκίσουμε μερίδα του εκλογικού σώματος να ξυλωνόμαστε και λίγο παραπάνω, μην είμαστε σπαγγωραμένοι, έμα πια. Γενικώς στις διακηρύξεις των κυβερνήσεων πάμε πάρα πολύ καλά. Από μιστούς, από δωράκια για τα εμβόλια, πάνε πολύ καλά εκεί τα θέματα. Η είδηση, μια ευχάριστη είδηση τη μέρα, είναι ότι εντοπίστηκε, εντοπίστηκαν από την ελληνική αστυνομία ε, οι δύο πίνακε που είχαν χαθεί από την Εθνική Πινακοθήκη το 2012. Ο ένα είναι του Πικάσου, ο άλλο του Μοντριάνου. Βρέθηκαν και οι δύο στα χέρια τη ελληνική αστυνομία, θα γυρίσουν προφανώ πίσω στην πινακοθήκη. Σήμερα το πρωί, γι' αυτό το λόγο, έδωσαν συνέντευξη κοινή ο Μιχάλης Τσσοχοίδη και η κυρία Μενδών, Υπουργό Πολιτισμού. Ε, και οι δύο στον ένα πίνακα αυτόν του Πικάσο. Είχαμε μια πολύ μεγάλη επιτυχία με την ανάκτηση των πινάκων του Πικασό και του Μοντριάν. Ο Πικάσο είχε αφιερώσει τον πίνακα στις ομάδες ασφάλειας Αττικής και τους αξίζουν συγχαρητήρια. Πικάσο... Είχε στο νου του όταν ζωγράφιζε, μπορεί να ήταν χέρια πόδια αλλού, αλλά είχε στο νου αυτό, την ελληνική αστυνομία και το έργο τη ελληνική αστυνομία. Γι' αυτό έβαζα ένα χέρι εδώ, ένα κεφάλι στην άλλη γωνία, πάνω δεξιά όπω κοιτάμε, ένα πόδι, μια κοιλιά ανοιχτή. Γι' αυτό τα έκανε όλα αυτά, επειδή είχε στο νου την αστυνομία. Αυτό το που έχω ξεχωρίσει να ακούσουμε τι είπε και η για το ίδιο θέμα. Είναι πραγματικά σήμερα μια ξεχωριστή μέρα και μια μεγάλη χαρά η ανάκτηση του πίνακα του Πικάσο με τίτλο Γυναικείο κεφάλι. Όπως ήδη ανέφερε ο κύριος Τουσοχοίδης, ο πίνακα έχει μια ιδιαίτερη βαρύτητα και συναισθηματική αξία για τον ελληνικό λαό, καθώς το αφιέρωσε ο ίδιος ο μεγάλος ζωγράφος στην ελληνική αστυνομία και φέρει την ιδιόχειρη αφιέρωσή του. Αυτό ήταν γυναικείο κεφάλι. Γιατί αν θυμόσαστε πότε ήταν το 10, Και το 11, που ήταν μια κοπέλα κάτω ξαπλωμένη στην πλατεία Συντάγματο και κλοτσένα μα από πάνω το κεφάλι τη. Αυτό ήταν γυναικείο κεφάλι. Δύο χρόνια μετά αυτό το έργο έκανε φτερά από την πινακώθηση, και τώρα θα ξαναγυρίσει εκεί που πρέπει. Οι ήταν και τα δύο. Και ο ήδη σε αυτό που είπε για τον Πικάσο και η Μενδόνη. Αλλά νομίζω ταιριάζει ακριβώ σε όλο αυτό που. Ε, έχει συμβεί και γίνεται, γινόταν και γίνεται στου δρόμου όπου υπάρχουν διαδηλώσει, όποτε κατεβαίνει κόσμο για να διαμαρτυρηθεί για τα αυτονόητα. Λαό, τώρα το δεύτερο μέρο. Λέγεται, παρακαλώ. Άταιγα, σήκωσε τώρα επιτέλου. Το σήκωσα, ρε μαλάκια. Αφού το σήκωσε, πω έκανε μια ώρα να, να, να σε ακούσω τη φωνή σου, ρε. Θέλω, Τι πω. θέλω, θα κάνω. Ε, Δεν ε... κατάλαβα αυτή την πίεση. Να, να σε ρωτήσω κάτι. Προχτέ πήρα παραδέκα και είχες... Με. Τι έγινε, τα αφεντικό δεν σου πληρώνει τα ρεπό. Τώρα τι έγινε, πολύ ποδάνωσο μα έγινε. Yes, please go on. Εγώ ρε μακκάκια, αφού <laughs> έπειρα τηλέφωνο παράδεισο. Τι έγινε ρε <χω> μακάκια, πρέπει να το πει τώρα. Όπω oh, θα σου κόψει τα ρεπά, έτσι. Uh, εντάξει, μην το βγάλει ρε μακάκια, εντάξει. Να σε ρωτήσω τώρα κάτι άλλο για άλλο πειράτο. Επισήμανε βέβαια και ένα ακράτη προχτέ. <χω moistur> Καλά, αυτό το <χω> μακάκια δεν βρίσκεται κάποιο σε βάρο στην αστυνομία το μαζέψει για τον εκπρόσωπο, λέω. Που βγαίνει και λέει με μεθόδου πώ θα κάνει το έγκλημα και μετά πώ θα καλύπτεσαι. Γιατί θα πήγαινε εμβρασμο ψυχή σε ενδο οικογενειακό Χωρίς να το θέλω, εκείνη τη στιγμή δεν λειτουργούσα εγώ, πρώην έτοιμος 2 4.000 πράγματα, θα πήγαινε 5-6 χρόνια φυλακή. Και τους μεφόδους της αστυνομία. Μα του και... κάνανε το σκληρό βασανιστήριο τη ΕΔΕ, τι εννοείς? τον μαζεύουνε. Με Αυτός με... ο άνθρωπος που τον βλέπεις θα υποστεί ΕΔΕ. Εδέ! Εδέ! Εδέ μα γα***ς που λέμε! Εννοείται το ίδιο είπαμε, Είδες που έχουμε ήδη σκέψεις. Mm. Και σένα βγαίνει, δηλαδή, ο εκπρόσωπο του ΣΑΠΤΟΥ για να πει πώ να αντιμετωπίσουμε του αμα σαν μαγειρετήθεση, για παράδειγμα, έτσι. Δεν βγαίνει όμω η κόρτα, τέλο πάντων. Δεν βγαίνει η κόρτα, θα τα πούμε μεθαύριο. Έλα Αποστολή! Ελά, φίλε! Τι θα γίνει με τον πιλότο, μα τα έχουν σαλίσει. Ναι. Ισχύει. Ένα μήνα αυτό λένε. Ναι. Μέχρι και πότε έχει έζημα να σλέμε πιλότο. Έχει ή τα κάνει άφιλτρα. Τι, Τζιβάνε έχει. Μπα. Όχι, κατευθείαν. Εντάξει, μερακλίδικο. Μάλα, που με τον έχουν σεββειάει η Μπικελή. Είσαι σε φάση τώρα, ε. Ναι, ναι, μαθαίνω τα νέα του, ε. Ναι, σε κατάλαβα, αδική μου. Ωραίος, έλα, έλα, ζήστο. Μπράβο. Αφού πρέπει να ενημερωθώ σωστά. Καλά κάνεις, καλά κάνει. Δεν έχουμε κάνει διάσημο να πούμε. Να γίνει όλοι βιαστικοί. Να προσέξει Δεν... ανάποδε, Πολλοί είχαν κάψει τη γλώσσα του παλιά. Ναι, ναι, αλλά εμεί έχουμε ειδική μεταχείριση στι φυλακέ, φαίνεται. Είστε σε φυλακή, Έτσι θα γίνω βιαστής και θα πάω. Από το να είμαι άστεγος. Σωστό, σωστό. Μίλαμε μπαλάσκα όμως, να σου πει τα τρικάκια. Εάν έπαιρνε τη λίγο με τα συνομία, δεν θα πήγαινε ούτε χρόνια πια. Ναι, ναι, ναι. Τι θα γλιτώσει, τι και πώ, μην και τα νιάτα σου μέσα. Έχει ρίσκο, έχει Ή μίλαμε κυβέρνηση να σε κάνει κανένα διευθυντή εθνικού θεάτρου. Κάτι ρε φίλε. Ε, να γλύψω λίγο για αυτό όμω. και, και, Ά, και μέσα. φίλε. Ακούγα το Σαββατοκυριακό κάτι, οι παλιέ εκπομπέ που είχε και ήταν κάποιοι οι οποίοι μαζεύανε τα ονόματα που είχε κάνει κατά καιρού σε φάρσες. Ναι. Αυτό που έχουν ξεχάσει είναι, είναι κάτι πολύ παλιό και να στείλω και τα χαιρετήματά μου στου Πριτσαπίδουλε. Που όταν του είχα ακούσει, μετά είχα γνωρίσει και κάποιου ανθρώπου και επί να στείλω και στο κορινάκι χαιρετισμού. Ποιο κορινάκι? Τη Πριτσαπίδουλα. Αξίζει κάποια κορινά Πριτσαπίδουλα δηλαδή, ξέρει πολλού Πριτσαπίδουλε εσύ. <laughs> Ξέρω την Κορίνα, ξέρω τον αδελφό τη. Α, είναι κόσμος η πριτσαπίδελος. <laughs> είναι μεγάλο το πριτσαδοπουλέικο. <laughs> είναι, είναι, είναι, είναι, είναι. Και αν δεν κάνω λάθος είναι και κάποιος στην αχαγιά. Εν πάση περιπτώσει όταν το... Α, είσαι καρτογραφής το, το πριτσαδοπουλέικο εσύ όλα. <laughs> Έτσι. Και νόμιζα ότι μου κάνανε πλάκα, αλλά μετά μου εξηγήσανε. Σε βάση περιπτώσει, έχουμε τώρα και τις αλλάζει και ο μήνας, έχουμε και τα κλάματα της Μπαζιάνα όπου να είναι. Έρχοντας, να να Και μια αντίστροφη ε, μέτρηση. Θέλω να σου πω ότι κάθε 5η του Ιούλη, εγώ κλαίω. Από νεύρα, από οργή, εγώ κλαίω. Η Περιστέρα. Συγκλωστική. <συγκλωστηρί> Vai, acompanhe o grave. Vai, acompanhe o grave. Vai, acompanhe o grave. O grave faz tudo. Qui desis para coroidepsa-te sistematica dos elinides e teselnes. Τους ελινίδες και τις ελινές. Τους και τις Γενικώς υπάρχει ένα θέμα. Με του Ελληνίδε και τι Έλληνε. Το ακούσαμε από τον προηγούμενο και τον τωρινό πρωθυπουργό. Πάμε λίγο στον προηγούμενο. Μπορεί να είναι και επόμενο, κανεί δεν τα ξέρει αυτά. Χθε παρουσίασε το πρόγραμμα για τα εργασιακά και ανακοίνωσε, ανακοίνωσε δέσμευση, μάλλον δέσμευση. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Αύξηση μισθού. Σχέδιό μα λοιπόν και δέσμευσή μα είναι η αύξηση του κατώτατου μισθού την επόμενη κιόλα μέρα τη συγκρότηση προοδευτική κυβέρνηση στον τόπο μα στα 800 ευρώ. Κατότατος μισθός στα 800 ευρώ Θα είναι την επόμενη μέρα όπως δεν Θα γίνει δηλαδή σε βάθος τετραετίας Θα γίνει την επόμενη μέρα Ξέρω τώρα πως σκέφτεστε Οι περισσότεροι τι ακριβώς λέτε μέσα σας ε, Θα γίνει αυτό το 800 Όπως είχε γίνει και το 751 Πέμπτη δράση Την άφσα για τελευταία διότι την ξέρετε Είναι η άμεση Αποκατάσταση επαναφορά Του κατώτατου μισθού στα 751 ευρώ για όλους τους εργαζόμενους ανεξαρτήτως ηλικία. Αχ ματαιότης ματαιοτήτων τα πάντα ματαιότης Πόσο είναι τώρα 534 πόσο έχουμε πάει καλά είναι μια χαρά είναι συνεχίζεται όλο αυτό το, το έργο με τις παροχές γενικότερα και τις δεσμεύσει. δεν είναι απλά παροχές είναι δεσμεύσει που θα υλοποιηθούν την επόμενη μέρα όποτε κάποιο γίνει κυβέρνηση Ε, φεύγουμε από αυτά τα πολύ αισιόδοξα. Πάμε σε κάτι άλλο, ακόμη πιο αισιόδοξο και μπορεί να μετρηθεί. Είναι μετρήσιμο το μέγεθο. Είναι ο Υπουργό Τουρισμού, κ. Θεοχάρη, ο οποίο για να πείσει το πάνελ ότι εδώ η Ελλάδα είναι στα πάνω τη φέτο με τον τουρισμό, γίνεται χαμό. Ήθελε να πει ποιοι ακριβώ διάσημοι έρχονται στον τόπο μα και άρχισε να αναφέρει του διάσημου. Εγώ θα σα πω το εξή. Αυτό το στόχο που βάλαμε είναι ο λόγο για τον οποίο η χώρα μα είναι το νούμερο ένα θέμα συζήτηση. Ε, και η θέληση στη Γαλλία, στη Γερμανία, στην Ιταλία, στην Αμερική, στι ΗΠΑ είναι να έρθουν στη χώρα μα σαν πρώτη του επιλογή. Να σα πω μερικά ονόματα τα οποία αυτή τη στιγμή βρίσκονται στη χώρα μα και είναι ξέρετε, γνωστά ε, και ε, διαφημίζουν ε, ε, ε, ε. αυτή τη στιγμή ε, ε, τη χώρα μα. Από τον Ορλάντο Μπλουμ και την Γκέιτ Πέρι, την Γκέιτ Χάτσον, την οικογένεια Ρίτσι, τον Μάτζικ Τζόνσον, τον και τον Γκόρντον Ράμψιντ που ήταν πριν από λίγε μέρε. Εγώ λοιπόν σα λέω το εξή. ότι αυτή τη στιγμή, και εάν έχουμε, εάν κάθε έχουμε χρόνο, αυτή τη στιγμή... Κάθε χρόνο και... έρχονται τέτοιοι, κύριε Πουρκή. Όχι, Έλε, δεν έρχονται το κάθε, χρόνο, κάθε χρόνο. Φέτο, σα Φέτος σας λέω λοιπόν κάθε ότι είναι χρόνο. πολύ περισσότεροι από άλλες χρονιές και αυτό είναι δείγμα της κειπιότητας που δώσαμε και πέρσι, της ε, εικόνας της χώρας μας στο εξωτερικό που έχει βελτιωθεί πάρα πολύ και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε αυτό και φέτο. Του λέει εκεί το πάνελ: Κάθε χρόνο έρχονται κάποιοι διάσημοι και μια δεκαριά, δεκαπενταριά του βλέπουμε στη Μίκονο, στην Αντίπαρο. Θα έρθει ο Έλληνα, ο Τόμ Χάγκ με την σύζυγο κτλ. κτλ. Όχι, λέει φέτο είναι διαφορετικά τα πράγματα. Δεν είναι αυτοί που έρχονται κάθε χρόνο, γιατί έχουμε κάνει δουλειά. Έχει γίνει δουλειά στον τουρισμό. Οπότε έρχονται οι διάσημοι, οι επώνυμοι, αυτοί που μόλι ακούσαμε. Και γιατί έρχονται όλοι αυτοί, Γιατί εδώ υπάρχει οργάνωση γύρω από το θέμα τη πανδημία. Προνοητικότητα, σχεδιασμός από την κυβέρνηση, όλα αυτά λοιπόν γύρω από το θέμα της πανδημίας, η επιτυχία επικεντρώνεται και κωδικοποιείται με την αντίδραση του άδωνη Γιοριάδη ενώ μιλάει στον Νίκο Ευαγέλατο. Άρα, πρέπει ανάλογα με το βαθμό κινδύνου που ο καθένα έχει επιλέξει τον εαυτό του να του επιτρέψει η πολιτή το πώ θα κινδύνει. Νομίζω ότι είναι λογικό και σωστό και φαντάζομαι ότι οι περισσότεροι θα σας προτρέπουν να το κάνετε. Το λέω ως κυβέρνηση για έναν απλό λόγο. Αν για παράδειγμα χρειαστεί να πάμε σε lockdown ή να πάμε σε κάποια περιοριστικά μέτρα. Κι εγώ, και εγώ, όσο θέλετε και να κουνηθώ και από τη θέση μου γιατί δεν έχω ξύλο κοντά μου. Χτυπάει ξύλο. Έτσι, εκεί συμπυκνώνεται η αντίδραση τη κυβέρνηση. Το έργο τη κυβέρνηση, το πρόγραμμα, ο σχεδιασμό τη κυβέρνηση φτύνεται και χτυπάει ξύλο άδωνη. Στον Ευαγγελάτο, λέει, αν χρειαστεί να πάμε ξανά σε περιοριστικά μέτρα, κάπω έτσι είναι η κυβερνητική, η άμεση κυβερνητική αντίδραση. Χτυπά ξύλο και φτύνει στον κόρφο σου να μην σου ξανατύχει. Βγαίνει και ο συνάδελφο εδώ, προλαλή ο βουλευτή Μπογδάνο, να πει τα δικά του και ταχώνει χοντρά. στον Υπουργό Δημοσίας Λάθος Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοίδη Υπάρχουν ορισμένα πράγματα τα οποία σε κολλάνε στον τοίχο δηλαδή πες μου σε παρακαλώ εγώ τι να κάνω για μια Αθήνα για την οποία μου λένε οι ψηφοφόροι μου Οι μη ψηφοφόροι μου, οι συμπολίτε μου, ότι επί Νέα Δημοκρατία έχει χειροτερέψει η κατάσταση από όσο ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ και έχει γίνει Ισλαμπάμπα. Τετάρτη, θα ξαναπάρω σβάρωνα τα αστυνομικά τμήματα. Θα το κάνω και τη μέρα, θα το κάνω και τη νύχτα. Θα μιλάω με του ανθρώπου οι οποίοι είναι υποφορτισμένοι με την ασφάλεια. Όταν όμω μιλάμε για οργανικέ δυνάμει 120 και στην πράξη να υπηρετούν 20 άτομα, τότε δικαιούμαι και νομιμοποιούμε να πω. Ότι ο Υπουργό Προστασία του Πολίτη έχει αφήσει την Αθήνα στο έλεος του Θεού. Ελληνόπουλα είστε. Δεξιά Ελληνόπουλα. Δεν χρειάζεται να ασφάζεται δημοσίω για τους δικούς του δικού του λόγου ο καθένα. Για να τσιμπήσει ψιφαλάκι ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Να κανακέψει το κοινό του. Αλλά να λέει βουλευτή ότι ο Υπουργό δεν κάνει τη δουλειά του και έχει αφήσει την Αθήνα στο έλεος Σε επόμενο φαντάζομαι νομοθέτημα που θα φέρει αυτό ο Υπουργό, θα υπάρξει αρνητική ψήφο, καταψήφιση, διότι εδώ υπάρχει χοντρό θέμα. Όλα αυτά δημοσίως. Φανταστείτε τι γίνεται. Εσωτερικός. Και επειδή έχει έρθει το καλοκαίρι και έρχεται και ένας που Δεν έφυγε δηλαδή. Έρχεται λίγο από αύριο. Αλλά και χτες και σήμερα. Πάλι καύσωνα έχουμε. Είναι τώρα 10-15 μέρες που υπάρχει ένας κάψωνας Ο ιδανικός καλοκαιρινός πολιτικός ακολουθεί. Και αυτό το καλοκαίρι... Και αυτό το καλοκαίρι θα είναι με λόγια, μια ευκαιρία να δούμε τα πράγματα διαφορετικά. <ΜΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟ> Άρα, αυτό το οποίο θέλουμε να επικοινωνήσουμε είναι ότι το καλοκαίρι δεν είναι απλά μια εποχή. Είναι μια αντίληψη. Θα σου Μια ματιά στα πράγματα Ελε τα όματα Άρα αυτή η ματιά στα πράγματα μπορεί να μας συνοδεύει όλη τη εδώ Κόσμο ακούω και κόσμο δεν βλέπω Και βέβαια μπορεί κανείς να διώσει και αυτήν την εμπειρία Γιόλο, γιόλο, γιόλο Αυτό που μπορεί να σας πω ακούγεται και ο λίγος οξύμορο Ε το Χωρίς κατανάγκη Να επισκεφθεί την Ελλάδα <μιου> Μπορεί κανείς να βιώσει και αυτήν την εμπειρία Χωρίς κατανάγκη να επισκεφθεί την Ελλάδα Τι λέει Μαρακίες Το καλοκαίρι λοιπόν αυτό Ανοίγουμε Δηλαδή άνοιξα ένα μαγαζί Αλλά με ένα φυλακί Για χρέη Όχι Τα άνοιξα νύχτα με λωστό Σταδιακά Αλλά με αισιοδοξία βοήθεια Παναγιά. Ανοίγουμε τις πόρτες τα καλά. Και τα παράθυρα τη Ελλάδο. Στον κόσμο. έτσι και κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος, έχουμε το τρίτο μέρος του λαού μας πάει στο ακριβώς τη ώρες. Μαγκαζίνο μετά, εμείς τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο γεια σας. Γεια σου τεκνώ. Γεια. Δεν το αντέχω που θα τελειώσει η εκπομπή σου. Έλα κουράγιο. Πε μου πού μένει, να έρθω να νοικιάσω δίπλα, εγώ θα σου κάνω και δουλειέ. Α, θα σε καταγγείλω. Θα απλώνω και την πουγάδα. Μη του, πού είναι το μη του για μένα τώρα, θα σε καταγγείλω. Για ποιο πράγμα. Ε, πέσιμο, τέτοιο, σεξουαλική παρενόχληση, κάτι. Τι παρενόχληση, εγώ θα σου κάνω και δουλειέ, λέμε. Α, δεν θέλω. Και θα είμαστε και γείτονε. Μετά θα έχει αξιώσει, θα θέσαι, να σου κάνω σύμβαση, τα ξέρω αυτά, α Όχι, θα θέλω. Μετά θα θε τα ρεπά σου, όχι. Όχι, δεν θέλω λεφτά, μόνο να σε βλέπω κάθε μέρα θέλω. Μ, ν, όχι, δεν δέχεσαι. Όχι. Έτσι θα χάσει. Το ξέρω. Οχαμένος Ο χαμένο τα παίρνει όλα όμω. Ο χαμένο τα παίρνει όλα. Ο χαμένο τα παίρνει όλα. Ο χαμένο τα παίρνει Θα σε δώσει παράσταση. Γεια σα, Αποστόλη. Για... Ε, να δώσω πρώτα συγχαρητήρια στο Γενικό Γραμματέα για την επανεκλογή του και σε όλη την Κεντρική Επιτροπή. Πώ τα κατάφερε, πώ βγήκε, ρε παιδί μου. Εντύπωσε. Έλα, ρε παιδί μου, μονοκούκι, μονοκούκι. Γιατί υπήρχε και δεύτερο κουκί. Όχι, όχι, δεν υπήρχε δεύτερο κουκί. Ένα μπήκε, ένα βγήκε. Τέλο. Καλό, αυτό γιατί συνήθω ό,τι μπαίνει δεν βγαίνει. Αλλά τέλο πάντων. Και θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Εμεί βγάλαμε 7 εισιτήρια. Κανονικά έπρεπε στα 4 το ένα δώρο. Όσο. Γιατί <laughs> Τι όρσε, βέβαια, γιατί. Όρσε, έχουμε να παίξουμε ένα χρόνο, θε και δώρα, δεν μα παρατά. Γιατί έτσι το κάνω, δεν κάνω όπω στα σούπερ μάρκετ, δεν λέγεται στα δύο τα ένα δώρα. Στα σούπερ μάρκετ, αγάπη, εμεί είμαστε τελικά τέσσερ. Εν. Εσύ, εννοείται ότι. Πήγαινε στο σούπερ μάρκετ να πάρει και δωράκια, παράτα μα. Και πολύ ωραία η παράσταση. Δεί το πένθος. Έτσι, το πένθο. αφού δεν έχει δει ακόμα την παράσταση. Θα σε απολαύσουμε. Το ξέρει την ωραία. Είναι ωραίο ο τίτλο. Πάρα πολύ ωραίο ο τίτλο και ωραίο το μέρο εκεί που θα παρουσιαστεί. Εγώ είμαι πρώτη θέση. θέση. Μα εδώ εκεί θα σα αγκαλιάσω και θα σα Ω δεν έχει, συγγνώμη, έχουμε κορονοϊό. Εσύ! Να, ναι, ναι. Δεν θα γίνει το σου λέω, δεν θέλω, έχουμε τον ιό, δεν αγκαλιζόμαστε. Α, εντάξει, ωραία. Εγώ τα έκανα και τα δύο τα εμβόλια. Μπράβο, ναι, ναι. Συγχαρητήρια στον γραμματέα μου. Χαίρετε. Έχω δύο προβλήματα. Δύο. Ναι, ναι. Για πε. Αρχικά δεν με πιάνει το όριο για το 150 ευρώ εκεί με το εμβόλιο και ένα αγάπη από το δεν πάνε μαζί αυτά. Που ναι. Και δεύτερον, πρέπει να διαλέξει τσιολιά ή πιόμα στο βήμερο. Εσύ τι θέλει. Τι τσολιά ή, ή πιόμα στο βήμερο, γιατί πάλι είναι κοντά αυτά και είναι περιορισμένοι. Όχι, δεν παίρνει και τα 150, οπότε καταλαβαίνει τώρα. Είμαστε λίγο στενά. Πιόμα. Ναι, εντάξει, πώ το λένε. Να πα να γίνει κόκκαλο. Όχι, κόκκαλο, εντάξει, προ τα εκεί τέλο πάντων. Τέλο πάντων, τώρα. Τσιολιά. Ναι, καλά, είσαι προκατελημένο. Μπορεί. Παρ' όλα αυτά. να απαντήσω. Λοιπόν, Τσολιά, 3 του μηνό στο φεστιβάλ στη Τραπετσόνα, στα λιπάσματα, στο φεστιβάλ 9, της ΚΝΕ, 4 στη Νέα Καρβάλη, στην ε, Καβάλα και 5 του μηνός στην πλατεία Ρετσού, στη Θεσσαλονίκη. Και πόσο πάει εδώ, δέκα, πόσο το έχεις το στείλει. Δέκα είναι η Προπόληση. Α, εντάξει. Χαρτωμένο. Θα πάνε με τα χέρια μου και θα πράξω ένα λόγο Τσιμπήθηκες. Τσιμπιέμαι μωρί, τσιμπιέμαι. Λέω αποκλείτναν αυτό, δεν γίνεται να μα κυβερνά ο Κυριάκος. Τσιμπιέμαι δύο χρόνια τώρα. Κλείνω καλώντας τα κορίτσια μας και τα αγόρια μας να τσιμπήσουν την ευκαιρία και να τσιμπηθούν. Κι εγώ τσιμπιέμαι. Αλλά αυτό ζούμε. Τι να σου κάνουν 150 ευρώ. Ε. Τσίμα-τσιμά είναι η κατάσταση. Α, τι να κάνει και ο Πρωθυπουργό. Με, με πόσο πρέπει να εξαγοράσει του νέου ψηφοφόρου που δεν θα του είχε αν δεν έδινε αυτά. Αποστολή. Νομίζω Λείς, ο Κυριάκο ότι για... θα του δώσει 150 ευρώ και αυτοί δεν θα το γράψουν στα μπίδια του εκλογέ. Νομίζω ότι θα το ψηφίσουν. Όρσε. Εκτό αν Τα... του υποχρεώσει. 300 ευρώ ήταν το πρόστιμο για τη μάσκα μόνο. Για τη μη χρήση τη μάσκα. Αυτά σου δίνει πίσω. Τα κορονοπάρτι, πόσο πρόστιμο έχουν. 5000, 13000 ήχε. Κάτι τέτοιο. Το άγριο ξύλο τη πόσο αποτιμάται. Αυτό είναι αξιο... Ανεκτήμητοι, ανεκτήμητοι, που λένε και οι τράπεζες.